Από κοντά σε απόσταση. Μήμη Ανδρουλάκη, Ηλίου, κάθε Κυριακή πρωί στον Α989. Και μετά το Σπύρο Παπαδόπουλο, μας έχουν ευνηδιάσει οι ακροατές, <Κι> Σου στέλνουν τα μηνύματα του οριδών. <Κι> ε, το το πρώτο, θα σου διαβάσω. Αναφορά αυτό που γράφει στην Αλέγκρα για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή την Προεδρία. <Κι> σε ευνηδιάζω. Ο ακροατή ευνηδιάζει. Ναι, καταρχήν πρέπει να κατακάτσει ο κουρνιακό, να είμαστε ήρεμοι, να μην παρασύρεστα από την γιατί εδώ είναι τοξική η μεταδοτικότητα, τη πολιτική. της πολιτικής. Χαμηλό λεπιστόνος, ήρεμα. Ήταν εδώ ο Σπύρος πριν και ήθελα να το αφαιρώσω μια μαντινάδα. Τον βλέπω κάθε βράδυ στον Άλφα και είμαι τόσε κοπέλες και λοιπόν. Ήμουν ακράχτης πετεινός, μα δά στα γερατιά μου. Να με τζιμπούν οι όρυνοι Σπύρο δεν το βαστάει η καρδιά μου. <laughs> <laughs> η η έτα του, το χοντρίνο περισσότερο, Ε; Θες να πεις, πες μία. Που λέει, οι πέρδικες είναι πολλές, μα πούνε το τουφέκι. <laughs> Η κάνει του εσκούριασε και ο πεντινός ζεστέκι. Κάθε Σάββατο βράδυ <laughs> στην υγειά μας, βρε παιδιά, με το Σπύρο Παπαδόπουλο στον Αλφα, βεβαίως. Περνάμε όλοι με καταπληκτικά. Το πού της βρίσκει τις κοπέλες αυτές. Ιδές, όλες ναι. μία μία είναι. Ναι, ναι, ναι, όλες φοβερός. μία μία και καλλιτέχνετε και όχι μόνο. Έχει αδυναμία, να λέμε την αλήθεια. <laughs> λοιπόν, σήμερα κυρίε και κύριοι ο Μίμης Ανδρουλάκης Ανδρουλάκη σα προσφέρει τρία βιβλία για το, από το νέο του βιβλίο Αλέγκρα, τρία βιβλία για όλους τους ακροατές, αλλά και τρία ακόμα, ναι. παράξενη φτωχή στρατιώτε ο τίτλος του, του Γιώργου Σαλεμί. Πρόσεξε, γιατί ψάχνω σε ένα πανέρι, ναι. γιατί εγώ μου αρέσει η αρβανίτικη ιστορία. Η ιστορία του έχω Μπορεί να σου πω ότι έχω βρει ό,τι υπάρχει Καμιά φορά δεν ξέρεις, θα γράψω ναι. για... Και βρίσκω σε ένα πανέρι αυτό το βιβλίο ναι. Για τους αρβανίτες Που το... Έχει γράψει ένα ποτοπιό, κομμουνιστή επιχειρηματία, κομμουνιστή τη αγορά, ο οποίο είναι και από το σχηματάρι αρβανίτικο κεφάλι, ξερό κεφάλι που λέμε. Κατάλαβε. Θαυμαστά αυ... στοιχεία τη αρβανίτικη στρατιωτική παράδοση των ελληνικών Δε, κοινών. Ναι, οι αρβανίτε. Μια μέρα θα σου κάνω μια εκπομπή, γι' αυτό θα φέρω το Γιώργο. Λοιπόν, το τυχαίο το είδα. Λοιπόν, τρία από αυτά θα πάρετε από τι εκδόσει Αλφιό. Μα στέλνετε μόνο μήνυμα σήμερα, γιατί ναι. έχουμε ένα θέμα με το τηλεφωνικό μα κέντρο στο 19-400, γράφετε 9-89 και ενώ το ο Είτε για ένα από τα τρία βιβλία Αλέγκρα, το νέο βιβλίο του Μήμη Ανδρουλάκη, είτε για το βιβλίο Ένα από τα τρία Παράξενε φτωχοί στρατιώτε. <laughs> Όμω, επειδή λέμε για την Αλέγκρα, να θυμίσουμε ξανά και ξανά ότι την 3η 16 Δεκεμβρίου στο πολεμικό μουσείο έχει τάξει η 16 δεκεμβριου στο πολεμικο μουσειο εχει ταξει ρακοποσια και παρουσίαση τη Αλέγκρα. Yeah. Αυτά που δεν έγραψε η ιστορία θα τα πει το αίμα. Η ε? μαύρη του Λόρδου Μπάιραν. Έχω τα κατάλληλα πρόσωπα που θα με δεν θα κάνουν παρουσία, θα τον Ηλία τον Νικολακόπουλο τον ιστορικό και τον Χάρη τον Βλαβγιανό που είναι ο καλύτερος Έλληνας στην κριτική της λογοτεχνίας στην ποιήση και λοιπά δηλαδή το βιβλίο έχει σχέση με την ποιήση έτσι 7 λοιπόν, η ώρα την τρίτη ας πω και τον καραμαλή τώρα ναι. Εγώ γιατί το βάλα στο Αλέγκρα αυτή την ιστορία με τον καραμαλή κοίταξα περνώ σε ένα γκρεμό μεγάλο στο κακόρεμα και επειδή φορώ και γυαλιά και μεγάλη μοίρα εκεί. Είχα κουραστεί πολύ. Γιατί τότε, όταν έκανα αυτή την ανάβαση στον Παρνασό, ήμουν τέσσερα κιλά πιο παχή. Γιατί ήταν 1η Ιουνίου και είχε και βροχή, Λασπούβρο. Και άρχισα να ζορίζομαι, Έτσι. Παρότι έχω αντοχή φοβερή, δηλαδή τα καρδιακά μου είναι πολύ δυνατά, α πούμε. Αλλά άρχισα να ζορίζομαι. Και ο γκρεμό από κάτω. Και άμα έχει, εγώ έχω και λίγο ήλιγκο να ει κόψω. Λοιπόν, και λέω στα παιδιά εκεί που είναι παλιορυβάτε, είναι του βουνού, τον Παρναστό, τον ξέρω να παίξω για να καταλάβω. Α, να θεματώ, λέω να πούμε. Πρέπει να περπατάμε του λόρε σαν το, να κάνουμε το βάδισμα του μουλαριού. Κάποτε, λοιπόν, όταν ήταν οι προεδρικέ εκλογέ του 1980, την παραμονή του 1979, εγώ είμαι 27 χρονών, ξέρω Αλλά είχα τεράστιε ευθύνε τότε. Τότε. Σήμερα δεν έχω καμία. Λοιπόν, και μετέχω σε μια συζήτηση για τι προεδρικέ. Για την προεδρική εκλογή. Και λέω, ωραίστες, μη λέτε τέτοια πράγματα. Ο Καραμαλής έχει το βάδισμα του Μουλαριού, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, που το έβλεπα στα βουνά μας, στα κακοτράχαλα μονοπάτια, πρώτα να πατάει δοκιμαστικά το ένα πόδι, αν δει ότι πατάει γερά, σηκώνει Μήχυση. και το άλλο, και μετά πατάει το άλλο Αντώνη Σαμαρά. Δεν κάνει νευρικά τζις, -τζις να πούμε στην άκρη του γκρεμού, με κατάλλαση κάνει διαφορά. Του λέω λοιπόν, εσύ, ευγένουν οι δεξιέ εφημερίδε και λέω: Άνδρου, λέει σλί τον πρόεδρο. <laughs> <laughs> Παναγία μου, λέω, Το αντίθετο, ήθελα να δείξω ότι ο άνθρωπο έχει φρόνηση, ε? και δεν κάνει, να πούμε, δεν κάνει διαχείριση κινδύνων επιπόλαιη. Και στενοχωρήθηκα φοβερά, όπως εγώ είμαι δεν θέλω να θίξω κανένα ποτέ μέσα μου, ποτέ δεν μπορώ, αγαπάω όλου και του αντιπάλου. Λοιπόν, με, με κατηγορούν μάλιστα οι αυτό, ότι δεν επιτίθεμαι, δεν χτυπώ, δεν κάνω δηλαδή αυτό. Λοιπόν, και. <laughs> Μια μέρα, ένα πρωί, αφού το όλο αυτό το έχουν γράψει οι δεξιές εφημερίδες, μια κυρία μου λέει «Σας θέλει ο πρόεδρος, με παίρνει στο τηλέφωνο». Πρωί, 7.30 ώρα. σηκώνω το τηλέφωνο και ακούω μια φωνή και μου λέει «Μα ο βέβαια, εσύ μόνο με καταλαβαίνεις, έτσι είσαι χωρικός και εσύ, εσύ μόνο με καταλαβες κανείς δεν με καταλαβαίνει». Και εγώ νομίζω ότι το κλείνει και του λέω «Κόψει μαλακές χάρη». Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν ο Καραμαλή. Κάνε τραυμαρέ μιμήσει. Κάνε εποχή που. Νόμιζα ότι ήταν ο Χάρη Κλίν και αυτό ήταν ο πρόεδρο, ο Καραμαλής Όπως μου σε ευχαριστώ γιατί με κατάλαβε εσύ γιατί είσαι χωρικό. Να λοιπόν η διαχείριση κινδύνων, ε. Όχι τώρα τα κοπελίστικα αυτά που βλέπουμε σήμερα, τέλο πάντων. Να μείνουμε στου ακροατέ. Λοιπόν, άλλο ακροατή μα ρωτά για τον Πούτιν. Είχε πει και το έχει γράψει επίση ότι ο Πούτιν έχει την ευθύνη τώρα να στείλει πίσω το άγαλμα. Ναι. Έβαλα στο blog μου, εγώ από τη φωτογραφία <laughs> του Ηλισσό. Συγκινήθηκα από ό,τι. Τι ωραίο άγαλμα Και λένε αυτό το καθήκη, που δεν θέλω να πω πέρα πρώτη θα τα δείτε στο βιβλίο μου. Ο Ανιέλ Μαγκρέκορ, που ξεφτυλίζει τη σκοτία το κάθαρμα αυτό. Που είναι, έχει τεράστια επιρροή. Είναι και αρχηγό του γκέι κινήματο στην Βρετανία. Δεν το λέω για αυτό. Το, τα κακά του είναι άλλα, δεν είναι αυτό, το mm -hmm. δικαιωμά του. Αυτό το καθήκη λοιπόν στέλνει και στην παρουσίαση, γιατί το είδα και στο βίντεο όπω το είπε, Λέει, από τη Βρετανία στη Ρωσία με μεγάλη αγάπη. Τού σου ρε άχρηστε. Ε, Έλεει, ναι, υποκείμενο που θα πει από τη Βρετανία στη Ρωσία με μεγάλη αγάπη. Και λέω, ο Πούτιν να κατασχέσει το κλοπημένο και να το στείλει στο, στην Ακρόπολη. Και μου στέλνουν μηνύματα, για να δει τι νοοτροπία έχουμε. Μου στέλνουν μηνύματα η βριστικά μου λέει, είσαι λαϊκιστή, είσαι έτσι και λοιπά, εσύ να είσαι λαϊκιστή. Και λέω, κοίτα, ρε παιδί, είμαι ένα κόσμο. Τι, τι, τι νοοτροπία έχει αποκτήσει. Τι να κάνει ο Πούτιν, να βάλουμε στην αεροφλότ το αεροάδα και να το κάνουμε. Κοιτάξτε, διαβάζω χθε <laughs> στο weekend, δηλαδή, στο σημερινό weekend των Financial <laughs> Times. Financial το Times το προσέξτε, σήμερα κυκλοφορεί. Δηλαδή την επιτομή τη Βρετανική Αυτοκρατορία και του Παγκόσμιου Κεφαλαίου, που είμαι ο πιο πιστό του αναγνώστη, για να ξέρω τι λένε. Λοιπόν, λέει πώ ξέρετε πώ τελειώνει το άρθρο του πιο έγκυρου πολιτιστικού του συντάκτη. Λέει, να πάμε στην αεροθολότητα και να κοιτάζουμε ναι. γιατί το βλέπω το άγαλμα να πηγαίνει <laughs> για αλληλεθεραπεία γιατί βαρέθηκε τη μούχλα του Λονδίνου. <laughs> λέει, Υφανάς και εσύ άχρηστη μου είπατε ότι είμαι λαϊκιστή. Και το λέω για ένα επιχειρηματία που μου έστειλε ένα μήνυμα, ίσω και λίγο υβριστικό, να του πω: Καπετάνιο, που μου λε ότι είσαι επιχειρηματία. Εντάξει, είσαι. Λε ότι είμαι, αυτό είναι λαϊκισμός ξέρω εγώ το αυτό. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Και το πιο εξυγχρονιστικό πρόγραμμα να έχει κανείς για να πιάσει τόπο, το πιο προθυμένο, το πιο αναγεννητικό, το πιο ανανεωτικό, πρέπει αγαπημένη μου Γιώτα να μπορεί να το βι... να το γιώσει, να το μεταστοιχιώσει, να με το, να το μεταβολήσει στο βιωματικό, συναισθηματικό, ιστορικό, θριλικό υπόβαθρο της λαϊκή ψυχή. Να το κάνει ψωμί, αγάπη, τυρί, κρασί. Διαφορετικά, μένει στον αέρα. Γι' αυτό και γεμίσαμε από καθέδρα εξυγχρονιστέ, οι οποίοι κατά βάση είναι άχρηστοι, αμόρφωτοι, που λένε πέντε μπουρδε τεχνοκρατικέ για να παίρνουν προγράμματα ευρωπαϊκά και να μασάνε από όλε τι μπάντε. Δεν αφήσαν καμία μεταρρύθμιση πίσω του οι αποκαθέδρας μεταρρυθμιστές τη πλάκα. Ξεχνάτε ποιο ήταν μεγάλο για τι ελευθερίε Βενιζέλος. Για να φέρει ένα πρόγραμμα εξυγχρονιστικό που πραγματικά αναγέννησε την Ελλάδα. Το στήριξε στον εθνικό ελληνικροτισμό. Έπιασε, δηλαδή, το βαθύ, τα, τα βαθύτερα αισθήματα του ελληνικού λαού. Αλλιώ μένει στον αέρα. μια διάλεξα του, σαν τι τρίχε που έλεγε προθέσει στη Βουλή, ο, πώ παιδί, να πούμε και λοιπά, δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται, να πούμε. Δεν καταλαβαίνει, δεν πούτε από αγορέ, ξέρει, ούτε από τίποτα δεν καταλαβαίνει. Αυτού του θεωρούν εξυγχρονιστέ τώρα. Οι διάφοροι τη πλάκα, έτσι, περιφερόμενοι δήθεν, με τα εξυγχρονιστέ, μοντέρνοι, αντιλαϊκιστέ, ελ αν δεν μπορεί να συγκλονίσει ένα ολόκληρο έθνο και να το οδηγήσει σε ένα νέο δρόμο. Αλλιώ είναι αυτά τα κρυόκολα, τα άχρηστα, που δεν αφήσαν τίποτα πίσω του παραμονό μόνο κλεψιέ και μίζες. Δεν τρέπεστε λίγο, Ρε, τρομάτε να μιλάτε σε μένα και βάζετε και τα νέα να μου κάνουν επίθεση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όταν θα ανοίξω εγώ το στόμα μου, θα τρίξουν οι ουρανοί. Α, ντροπή σα, ρε. Λοιπόν, το, το, πάμε το, το, τώρα παρακάτω. Τώρα με το κάθε να... τσογλανάκι, α πούμε, που δεν έχει μια τρίχα τη κεφαλή του, να πούμε. Οι συνομιλητέ των εμπόρων των όπλων. Προσέξτε καλά, ρε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα, να συνεχίσουμε με τους ακροατές ναι. και μετά θα πάμε για τα πολιτικά δρόμενα και για, τις, για, τις, για την προεδρική εκλογή. Σε είδανε Ακροατές σου στον Άγιο Δημήτριο του Παλαιού Ψυχικού. Τι έκανες εκεί. Όπως ερώτησαν την περασμένη εβδομάδα για τα δυτικά ε. προάστια του, ε, σε είδαν να κάνει πεζοδρόμιο. Σε είδαν και στο Παλαιού Ψυχικό στον όχι, Άγιο όχι, Δημήτριο. παλιό. Καθηγητής μου στο Γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου Κρήτης mm -hmm. Κωνσταντίνος Παπαδάκης Αρχημαδρίτης Μεγάλη μορφή Αυτός όταν σήκωνε την Εκκλησία Τον Σταυρό τη Μεγάλη Πέμπτη Λυποθυμούσαν οι γυναίκες Τόσο όμορφος, τόσο εκστατικός ήταν ένας άγιο, Μεγάλη πνευματική μορφή Της θεολογικής σχολής της Χάλκης Ήτανε πνευματικό παιδί του πατριάρχη του Αθηναγόρα είναι ο άνθρωπο ο οποίο επειδή είμαι από πάθο, οικογένεια, τήλεγε σε μια πετσέτα κόκκινη. Το, να αναφορά στον Κρέκο και μου την έδινε. Που λέει για τον Νίτσε, για τον Μάρξ, για το ένα, για το άλλο κλπ. Και περνώ καμιά φορά να το βλέπω, γιατί είναι 20, ξέρω, 20 χρόνια μεγαλύτερό μου. Περνούν να τον βλέπω, ούτε 20, 17 χρόνια μεγαλύτερό μου. Και περνούν να δω πώ γίνεται, εκεί είναι η έδρα του, έτσι μια μεγάλη μορφή τη Εκκλησία, που δεν έγινε δεσπότη για ένα στασίδι. Τον τιμώρησε η Εκκλησία για ένα Στασίδι επειδή δεν έδωσε ένα Στασίδι σε ένα υπουργό. Και ήρθε εξόριστο όπω και εγώ από την Κρήτη και είναι στον Άγιο Δημήτριο του ψυχικού. Να πούμε. Πνευματικό σου, Ναι. Ναι, πνευματικό, αλλά όχι ανάβω καντήλια. Εννοούμε. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μαζί έχουμε κάνει και διαλέξει, έχουμε κάνει τόσο ωραία πράγματα. Βγάζαμε τη μαθητική φωνή που την έκλεισε η Χούντα. Μεγάλη πνευματική μορφή. Δεν θα πω τι είπε ο, ο Σεραφίμ. Όταν του είπε ο γιατί δεν κάνετε αυτόν τον πνευματικό άνθρωπο, δεσπότη, το τύπο σε είναι συγκλονιστικό. Γιατί δεν τον κάνανε. Συγκλονιστικό υπέρ, βέβαια, του αρχημαντριτή. Έτσι. Θέλω να τα βάλετε αυτά καλά στο μυαλό σα, α πούμε. Πνευματικό σου έχει υπάρξει Γιονίκος Κούντυρος τον ναι. οποίο τίμησαν την περασμένη εβδομάδα στο Μεγάρο Μουσική. Ναι, μεγάλη μορφή. Τώρα για τον Μπάρμπα, το Στασίδι ήταν του Μπάρμπα του Κούντουρου. Όπω ήταν δεξιό ναι. Μια σαν Ο Νίκο ήταν αριστερό. Ο Νίκο ήταν πονήτη, να πούμε. Και το τζαγκαράδικο του πατέρα μου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης το έχουν κάνει τυχογραφία ο Νίκο. Ο Νίκο ο Κούντουρο που τον βλέπετε εδώ, έτσι. Είναι ζωγράφο, δεν είναι μόνο σκηνοθέτη του Δράκου. Μεγάλη μορφή. Έκανε όλα τα παγκάκια του Γιώργου Νικόλο, τα ζωγράφισε. Με γοργώνε, με ψάρια, με γυναίκε, με μπορεί να φανταστεί. Στον ζακαράντικο λοιπόν του πατέρα μου πήγαν τυχογραφίε. Γυναικεία, στήθη, ψάρια, λαγί, πέρδικες ό,τι μπορεί. Έγαγρο, γιατί έχουμε έγαγρου εμεί στον Άγιο Νικόλεο. Κατάλαβε. Λοιπόν, <συσκλωσί> από εκεί <συσκλωσί> πέρασε και η Μελίνα, γιατί εκεί είδα τι φωτογραφίε Αυτό είναι φανταστικό φωτογραφικό άλμπουμ για τον Άγιο Νικόλεο. Τόποι και άνθρωποι στη δεκαετία του 60 του Δημήτρη Παπαδήμου Και έχει μέσα. Φωτογραφίε από το Χριστό Ξανασταυρώνεται με την Μελίνα μέρα με η Μελίνα. Και στα εσύ στα είσαι ρούχα. μέσα εδώ σε φωτογραφία, ε, παιδάκι. Παίζω στο έργο, στο, στην πορεία. <laughs> και η γιαγιά σου. Το στείλε, ναι, μια μαρία μα το στείλε τώρα εδώ πέρα και λεπτά. Λοιπόν. Η γιαγιά μα, η οποία είναι ζωή, να είσαι πω. Ο Άγιο Νικόλαο τη δεκαετία του 1960. Η οποία είναι, είναι ζωή, γιαγιά, προσέξτε το γιο αυτό να ακούτε τι συνταγέ. <laughs> <laughs> <laughs> Θα μα πει στο τέλο την... <laughs> <στο τέλος>, πάλι <laughs> συνταγή. Ναι, ναι. Λοιπόν, έπεσε παιδάκι εδώ, να τη βλέπω τη φωτογραφία. Κρατά ένα, όχι, είσαι πίσω από μια εικόνα. Είσαι πίσω από τον παπά. <laughs> ναι. Λοιπόν, πάμε, είμαι, προχώρα είμαι, τώρα. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, επειδή διαβάζει πολλά και mm. το μυαλό σου λειτουργεί σαν, σαν, σαν συγκοινώντα τα δοχεία, βάζει μέσα όλα ναι. τα πάντα. Θέλω να σε ρωτήσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ποιο θεωρεί ότι ήταν το πρόσωπο αυτή τη εβδομάδα που τελείωσε. Μετά το διάλειμμα. Ο μήνα έχει 13, μορφή. Την είδα όταν ήταν νέα, έτσι, παιδάκι τη γνώρισα. Ε, και καμιά φορά θα σου κάνω μια αφιέρμα για την Πρέπει να βγουν εδώ στα κοινοτυπίε που λένε Υπουργείνα και τέτοια. Άλλη μια άλλη Μελίνα. Ούτε τη φαντάζεστε εσεί στη Μελίνα. Την sí και στο μεγάλο της έρωτα με τον Ζήλ εκείνη την εποχή Μόνο τον ταυτόχρονα Η όλα τα όλα τα Τι είναι Ζήλ Ντασέν Ζήλ Ντασέν, είδες που είναι πιτσιρικά Πόσο μικρός είναι ο Ζήλ τότε Πολύ ωραίο Πολύ συγκίνητικα Λέγαμε λοιπόν πριν το διάλειμμα Λοιπόν να καταλάβετε, είναι και γι' αυτό ένα άνθρωπο με ήθο υψηλό, με προσωπικότητα, στοχοπροσιλωμένο όπω ο Σιμίτη, που προσπάθησε τον καλύτερο, απέτυχε για δύο-τρία πράγματα. Γιατί έλειπε το αίσθημα, με κατάλαβες. Δεν μπορούσε να αφήσει καμιά μεγάλη μεταρρύθμιση πίσω του. Δεν κατάφερε την Γύπρο στην ΕΕ, μάλιστα. Αυτά όλα θετικά. Είμαι υπέρ του Σιμίτη κατά των Σιμητικών. Δεν υπάρχει, είναι σχετική χολέρα. Είναι απίστευτη να το είμαι η Ειδικά η δημοσιογραφική έκφρασή του. Ένα-ένα το το και το. αυτή φάγανε και το Σαμαρά, τώρα τον Κακομίρη. Τον οδηγήσαν στην καταστροφή. Έβγαινε ένας από αυτού και έλεγε κάθε, κάθε βράδυ στην τηλεόραση, τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Τα λέγανε και στο Σαμαρά. Γονιπετή θα πάνε να ψηφίσουν ανεφόρων και λευκό, διότι δεν θα ξαναδούνε βουλή και θα χάσουν και δέκα μισθού. Όπω το λέω τώρα. Κάθε φορά που το έλεγε αυτό ο μεγάλο δημοσιογράφο, ναι. τουλάχιστον αυτό το λέει με το όνομά του, δεν βάζει ναι, ναι, ναι. παρένθετα πρόσωπο όπω κάποιοι διευθυντέ, αυτό το λέει με κατά πρόσωπο και τον παραδέχομαι σε αυτό. Ο Πρετεντέρη. Έχει το θάρρο και το λέει, ε! Κάθε φορά που το έλεγε αυτό ο Πρετεντέρη, ένα δεξιό ανεξάρτητο βουλευτή που θα ψήφιζε πρόεδρο δεν ψηφίζει. Το καταλάβατε? Αντώνη Σαμαρά το κατάλαβε? Εσύ έχει δεχτεί πιέσει. Εγώ? Τώρα μην μπλε στη διαπράγματα. Τι μη σου λέω, Δεν ξέρω, δεν έχουν πιέσει. Έχουν βάλει φωτογραφίε αυτέ τι μέρε, δέχε πιέσει. Ναι, Τουλάχιστον τα μίλησε και σε δημοσιογραφικέ. Δηλαδή, ή ψηφίζει εν λευκό πρόεδρο, χωρίς καμία πολιτική προϋπόθεση, ή δηλαδή επικυρώνει ανεφόρον και την πριν και τη μετά mm -hmm. πολιτική, mm -hmm. ή γίνεσαι πρόθυμο μαξινταράκι, ή επικυρώνει την ανόητη ζεριά του Σάμαρα με τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος, μάλλον την εισηγήθηκε. Μπαμπαμ, έτσι. Ή αναθέτουμε στον κύριο διευθυντή, ο οποίο κάθε μέρα θα σε βομβαρδίζει με ένα άρθρο. Ε, σιγά που με νοιάζει ημένα τώρα, δεν ξέρω να καταφέρει. Ρε εσύ, εδώ ίδιος ο ίδιο ο εκδότη που είναι σοβαρό άνθρωπο έχει μυαλό. Απέστερε τον γιο του από το κοινοβούλιο. Έκανε την πιο τολμηρή πράξη που ψυχάρις. εγώ δεν την έκανα. Βεβαίω, γιατί έχει μυαλό ψυχάρη. Διότι τα έχει δει όλα. Δεν υπάρχει κάτι να μην το έχει δει. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι δει όλα. Και εσεί τώρα αυτοχειροτονημένοι σαμαρικοί, πρώην, είναι δυνατόν να μου κάνετε λασπολογία από το πρωί έτσι, το βράδυ. Ξέρετε, ρε, που σα έχω γραμμένου. Εγώ με στο Λάουρε, δεν σα έχω ανάγκη. Κάνω πεζοδρόμιο που λέει η Γιώτα να Τα πάρει με την απόφαση του Σαμαρά να προχωρήσει σε προεδρικές εκλογέ. Δεν τα έχω πάρει. Εγώ είμαι ψύχρεμο άνθρωπο. Ήταν λάθο του. Δη, δηλαδή, όταν κάνει ένα ευνηδιασμό, ειδικά σήμερα που είναι οι αγορέ και λοιπόν, Αυτό Βάζει στη χώρα. Βάζει ζώνη ασφαλεία, με κατάλαβε. Διότι υπεραντιδρώνει οι αγορέ. Δεν πάνε τώρα αυτή η λοιπόν. Και ήθελα να προειδοποιήσω. Γιατί βλέπω σοβαρά παιδιά σήμερα στον τύπο. Τώρα, αυτό τα έχω πάρει όχι γιατί λένε για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είδα σοβαρά παιδιά που πράγματι είναι σοβαρά παιδιά. Έχουν και γνώσει και έχουν μπει στο κλίμα του bank run. Πάρτε τι καταθέσει. Ναι. Προσέξτε. Ξέρετε πω σα αγαπώ και σα εκτιμώ άλλο ότι τέλο πάντων μου κάνετε επιθέσει. Αλλά αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα εισαγγελέα. Προσοχή. Περνάτε το όριο. Κατεβάστε λίγο του τόνου. Εάν θέλει ο Σαμαρά, αν ήθελε, αλλά θέλει να μείνει πρωθυπουργό. Θα πρέπει να πάρει μια μεγάλη πολιτική πρωτοβουλία και ο καθένα να αλλάξει τι ευθύνε του. Με καμάκι, ρέα, βουλευτών. Όλο το κομμάτι. Καμάκι! Είναι δυνατόν να υπάρξει σταθερότητα πολιτική. Πε ότι παίρνει στους 180 με αυτέ τι μεθόδου. Από την επόμενη θα υπάρξει μια γενική απαξίωση. Μια αποσύνθεση του κοινοβουλίου και τη πολιτική. Πάρτε πολιτική πρωτοβουλία, όχι καμάκι κατά μόνο με συναλλαγή. Ε, θα κάνουν πιέσει. Δέχομαι τι ανησυχίε που είναι εύλογε. Ναι. Κάθε επιχειρηματίας που έχει απλωμένο τραχανά mm -hmm. σου λέει που πάμε τι θα γίνει. Αυτό είναι μια εύλογη ανησυχία. Αλλά του λέω να απευθυνθείτε στο Σαμαρά, όχι σε μένα. Δηλαδή να γίνω εγώ μαξιλαράκι για να απευθυνθείτε στο Σαμαρά, όχι σε μένα. Απευθυνθείτε στο Τζίπρα. Ναι. Είχα πάει προθέσει το μέγαρο μουσική ναι. για να τιμήσουμε τον κούντρο και βρέθηκε ένα επιχειρηματία που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερο μου. Και μου λέει τι είναι αυτά. Εμένα πήγα τόσο, κάμη, το τόσο λογάμι να σχάσει Ποιο είσαι σε, σε ξέρα και χθε να πούμε. Έχουμε πει και κανένα καφέ πότε μαζί. Που πάτε και λοιπά. Και το απάντησα και εγώ. Ζητάς από μένα που είμαι αριστερός, μου λέει αυτό το έβριζε το τσίπρα. Εγώ να βάλω φραγμό στο τσίπρα, έτσι, ενώ εσύ και το σώι σου, πάτε και κάντε δημόσια σχέσεις από εκεί, να πιάσετε στα σίδια στην επόμενη κατάσταση. Δεν ξέρω αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να σου πω. Να λοιπόν, σε ρωτήσω. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Να, σε ρωτήσω να σου κάτι. πω μια σκηνή του γκούρα μέσα από τον Allegra, θα πες το πει. Πε και θέλω να σε ρωτήσω κάτι το οποίο ναι. το είπε και χθε στην πρωινή ενημέρωση με το Σπύρο Χαρητάτο το πρωί στην τηλεόραση. Ναι. Για το Chicken Run. Ναι, αυτό είναι το Εφαρμόζει ναι. εσύ αυτή την τακτική. Εγώ τώρα, πώ Όταν ο άλλο έρθει κατά πάνω από το αυτοκίνητο και σου λέει Σε πατάω ή ψηφίζει, Σε πατάω, του λέω πάτα. Πατάω και σα λέω. Ο καθένα να μηδενεί στο κοντρόνια, mm -hmm. ξαναπιάσαι από την αρχή το νήμα. Mm -hmm. Δεν ξέρω αν με κατάλαβε. Mm -hmm. Όχι βάζετε κάτι κοπέλια τώρα τη πλάκα να μου γράφουν επιθέσει υβριστικέ με ψεύδη κλπ. Αυτά αρέσει σε μένα. Αυτά ε, ε, Αυτά ερω... δεν μετράνε. Ερώτηση ακροατή. Ο κύριο Νίκο λέει: ε, Μήπω κανένα του δεν θέλει τελικά εκλογέ, απευθύνεται σε σένα η ερώτηση. Ωραίο ο κύριο Νίκο. Γι' αυτό θα γίνουνε. Επειδή δεν τι θέλει ίσω κανεί. <laughs> διότι, εάν ε, ε, ισχύει αυτό που λέει ο ακροατή μα, γιατί βλέπει πιο πολύ μυαλό έχουν οι ακροατέ από του διάφορου αυτοχειροτονημένου αμαρικού του εξυγχρονιστικού τύπου. Ε. Λοιπόν, πρόσεξα να δει πώ γίνεται αυτή η δουλειά. Ο καθένας τώρα, ε, γιώτα ναι. δεν θέλει εκλογές, έτσι αλλά υπολογίζει, προβλέπει ότι κάποιος άλλος θα φροντίσει για να μην γίνουνε θα λυγίσει, και θα στο σηφίσει. τέλος θα γίνουνε, ναι. δεν ξέρω με καταφέρνεις Είναι αυτό που λένε στα μαθηματικά το θεώρημα του φυλακισμένου ή όπως λέμε ε, chicken game δηλαδή βλέπεις το αυτοκίνητο να έρχεται πατάς και συγκάζει κατευθείαν πάνω και λες θα τον βγάλω κότα αυτόν θα στρίψει πρώτος Αυτά μπορεί να τα κάνει, εάν θες να κάνει φιγούρα, όπω είπα χθε στον Άλφα, στη φιλενάδα σου, εάν διαχειρίζεσαι τη δική σου περιουσία και ρισκάρει τα δικά σου τα λεφτά, όχι αν είσαι πρωθυπουργό, αν είσαι αρχηγό εξωματή αντιπολίτευση, αν είσαι διαχειριστής κεφαλαίων, αν είσαι τράπεζα, δεν ξέρω να κατάλαβε. Δηλαδή, η κραυγή μου σήμερα είναι, κατεβάστε του τόνου και ξανακουβεδιάστε τι θα γίνει. Διότι πράγματι, τι σα έλεγα τόσο γερό εδώ πέρα. Διαχείριση κινδύνων απαιτεί τον ετεροχρονισμό των πηγών ρίσκου όχι να μου πατάτε γκάζι τώρα βάζετε τις εφημερίδες σήμερα όλες να λένε bank run και θα χάσουμε τα λεφτά μας να θα κάνουμε έτσι για λοιπά ντροπή γιατί ορισμένα παιδιά είναι καλά από αυτό που τα γράφουν σήμερα δεν λέω τα, τα ονόματά τους δεν γιατί είναι. θα ανασυνταχθούν ξέρω έχουν επίση ένα κλίμα των αυτοχύρων των ενημένων. κοιτάξτε το ψυχάρι που έχει μυαλό Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον διάλειμμα για τίτλους ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε. 16 Δεκεμβρίου στι 7 το απόγευμα, αυτή την Τρίτη, στο πολεμικό μου το αύριο πάλι. Πού δεν αφήνω τίποτα, έχω, δεν έχω Μα, χρόνο. Τι... Θέλω <laughs> να σε ρωτήσω πολλά. Είναι μπιθικό τη, είχα βάλει το αύριο πάλι. Έλα, έλα, να, έλα, να, ακούσουμε, να, ακούσουμε, μούτσις, λίγο, να, να ακούσουμε λίγο. Δήμο Μούτσι, Νίκο Γκάτσο. Είσαι μπιθικό. Ο Μούτσι με παρακολουθεί, είναι μόνο που ξέρει το μυστικό μου. Ότι είσαι μπιτυκοτσικός. Όχι. <laughs> ρε, <laughs> <αυτό>. Ό, <laughs> ότι <μην laughs> είσαι καλά τον μπιτυκότσι. Ναι, όχι. Με παρακολούθηκε ήταν κολυμπώ. Δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος. Ο Μούτσις μόνο το είδε και έκανε το σταυρό του. Ότι μπορώ να κάνω τρία μίλια το μεσημέρι, ξέρω. Στον Ναγκονοϊκό Λάου. Όχι. Αλλά, <laughs> <laughs> αυτό που λέμε αρβανιτιά. Στην αρβανιτιά, στην καρδιά τη αρβανιτιάς. Δεν λέω τα μυστικά μου. Λοιπόν να το επαναλάβω ότι αυτή την Τρίτη στις 16 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πολεμικό Μουσείο η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου σου Αλέγγρα, ναι. Μερακοποσία ναι. και μια παρουσίαση εναλλακτική Υπεράνα πολιτικής Όποιοι μα τιμήσουν, χαρά μου. Λοιπόν, Ούτω ή άλλω είχε προγραμματιστεί λοιπόν, τρει πολιτικέ εξελίξει. Ε, βέβαια, δεν λοιπόν, έχει σχέση με τον πολιτικό. Μα είπε τώρα για τον Σαμαρά. Να σε ρωτήσουμε όμω και για τον Τζίπρα. Ο οποίο σήμερα με τέσσερι δημοσκοπήσει φαίνεται βεβαίω <σκοί> ότι έχει προβάδισμα από τρει έω επτά μονάδε, αλλά έχει κλείσει η ψαλίδα σε κάποιε. Τζίπρα, ή δεν Τι να κάνει, τι να ε, προσέξει. Αρέσει, είναι νέοι αυτοί. Εάν ήταν μακιαβελικό, θα έπρεπε να του πάλι τα σόβρακα. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, αν ήταν μακεδονικό, θα του έπαιρνε τον πρόεδρο, <laughs> στην τρίτο γύρο, ξέρω εγώ. Θα βάζε, ξέρω εγώ, έχει το γλέγο, μια με, με μεγάλη μορφή. Άχρε να μην ήταν ο Μίκη, να πούμε, τα πόδια του έχει. Το μυαλό του είναι έχει διάβη για φοβερή. Ξέρετε, θα βάλει στο δωράκι πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θα συγκλονιστεί η, παγ, η παγκοσμιότητα. <coughs> λοιπόν, αλλά να βάλουμε ένα Έλληνα, ο οποίο έχει διακριθεί, έχει ξεχωρίσει στην επιστήμη και λοιπά, να τον πάρει, ούτε, να τον έχει και ομπρέλα για μετά. Να πάρει και ημερομηνία εκλογών. Να πάρει και το κόκκινο χαλί δηλαδή. Και πέντε μονάδε επιπλέον. Δεν ξέρω, με κατάλαβε. Ενώ τώρα υπάρχει ένα κράτημα στον κόσμο. Ένα πρώτο φόβο είναι, ένας είναι απολύτω φυσιολογικό για τι εκλογέ. Έτσι δεν είναι. Πάντα υπάρχει αυτό το. Δεν το είπαμε την προηγούμενη φορά, χωρί να ξέρουμε αυτά που θα συμβούν. Ο Αντώνη έχει ένα ελάττωμα. Είναι καλό παιδί, εγώ πιστεύω. Εγώ του έχω και μια συμπάθεια περίεργη. Χωρί να έχουμε. Παρουλένε, το διαβάζουν σε εφημερίδε ότι με φίλο του. Ότι έτσι, ό,τι αλλιώ. Ποτέ δεν έχουμε πιο τέλο. έχω δει ποτέ. Ποτέ μου. Αλλά έχουμε ένα κοινό φίλο. Ένα κοινό φίλο ο οποίο είναι ό,τι αξίζει από το σαμαρικό κατεστημένο, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να σα πω ποιο ε, είναι αυτό. τώρα, μας αφήνει. Μπορεί να είναι ο Κυπουρό, μπορεί να είναι ο Κορέα, μπορεί να είναι ο Τζαγκάρη του. Δεν, Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Κα... Ούτε ο τίποτα, ένα ταπεινό άνθρωπο. Γι' αυτό τον εκτιμώ, επειδή σέβεται ένα ταπεινό άνθρωπο. Για τίποτα άλλο. Έχει ένα άλλο Κάνει κάτι απότομα τζατζαρίσματα. Δηλαδή το μαύρο τη ΕΡΤ το είδαμε. Και στο ότι θα γούμε στι αγορέ, θα διώξουμε το ταμείο, θα ασκήσουμε το μνημόνιο. Αυτό δεν τα πει, δεν Και τώρα με αυτό που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα δεν κάνει τι δουλειέ, ρε. Γι' αυτό σα είπα το ανέκδοτο με τον Καραμαλή πριν, που είναι πραγματικότητα, έτσι. Που το έχω βάλει στο βιβλίο. Το βάτισμα του μουλαριού. Πατά, βλέπει, γερνά. Είναι δυνατό να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Ρίξε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, πήρε πράγματι τότε την προεδρεία <coughs> το, 70, το 80, στην πρώτη ψηφοφορία πήρε 179 με 181. Στη δεύτερη, στην δεύτερη πήρε 183. Πήρε και την Ένωση Κέντρου μαζί του. Και την Εθνική Παράταξη που τη διέλυσε την Εθνική Παράταξη. Αλλά τα τα πράγματα. Πάρτησε. Δεν κάνει άλματα στο κενό επειδή οι δίθεν συμμετικοί δημοσιογράφοι του λένε Εγώ καθαρίζω για πάρτι σου μεγάλα κλπ. Αυτή είναι η ρε της καταστροφής δρε. Αυτή χρυσάφι να του δώσει, να θα το κάνουν. Και στην ψυχή του λαού του συχαίνεται ο κόσμο, δρε. Που του βλέπει κάθε βράδυ. Μπαίνει να είναι έξυπνη, μπαίνει κανεί, δεν έχει σημασία αυτή, αυτό. Είναι δυνατό, ρε Αντώνι, να πηγαίνει έτσι στα τυφλά να κάνει τέτοιε πράγματι. Ήταν, έλεγε το βήμα και ναι. πολύ σωστά την προηγούμενη Κυριακή. Μόνο, εγώ το κατάλαβα. Γιατί το βήμα έχει σοβαρό διευθυντή. Η άλλη εφημερίδα δεν ξέρω. Λοιπόν, μόνο, οργισμένο, προδομένο. Γιατί το αναδιάσαν οι δικοί του. Και η μεγαλουαστική τάξη Αντωνιώ μου, παιδί μου. Που σου κάνει δίθεν και έτσι και λοιπά. Με τον επόμενο καβαλάρι πάνω να τα βρούνε. Και η δική σου και η Μέρκελ πού Εσύ δεν πήγε να τη βρει. Επειδή πήγες σε αυτό καθήκη, το το Γιούνκερ, τον Πεκρούλεγα. Που είπε τα οικεία πρόσωπα. Λέει δηλαδή, τα κότσι. Ναι, ναι, ναι. Μια Ευρώπη που είναι όλοι μεταξύ του. Αλλά ξοκολιά. Μια Ευρώπη έτσι όλοι αυτοί που καταστρέψαν την Ευρώπη και ξέφυγε, το όραμα τη Ευρώπη. του κόλου. Του ξέφυγε και ήταν χοντρό. Μα όχι, έδωσε άλλε δύο του Τζίπρα. Και αυτό τον πούλη επειδή Πήγανε του δύο μήνε που διαπραγματεύονται ρε, αυτά τα καθήκια. Όχι ο σάμαρά. Κάποια άλλα. Διαπραγματεύονται για την καρέκλα του, για την πάρτι του, όχι για την Ελλάδα. Δεν τούπαν αυτό το άχρηστο του Ρε Εσύ, εδώ μιλάμε εξανώματο 1,5 εκατομμύρια ανέργων. Τι είναι ρε, αυτά τα καρέκια ή που κάνει εδώ πέρα τάχα επενδυτικό ταμείο, που τρομπάρει στα παιδιά στη βουλιά αυτά. Τρομάρει στα 8 δύστανε 21, τα 21, 21 κάνει 315 τη πλάκα ενώ η Ευρώπη 25 δεν του πάνε τίποτα Πάνε και διαπραγματεύδει για την πάρτι τους Και τις ανασφάλειες τους Και ο Βαγγελάκης Το πες και αυτός δεν είναι άνθρωπος με προσόντα Φοβερά προσόντα Αλλά τι χρήση κάνεις Εγώ τα λέω και πονώ Τώρα είναι το Τζίπρα Σούπα Έχει κρίσιμα προβλήματα προστάτους Πρέπει με ταχύτητα να δώσει απαντήσεις Σε 20 σοβαρά ζητήματα Δεν έχεις απαντήσει ακόμα Αλέξη Έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο Πράγματι, είναι αστρική η πρόοδο, δηλαδή στα δύο χρόνια μέσα, α αυτό που λέμε να αισθανθεί το σημερινό κόσμο. Δηλαδή, ότι θα κάνει μια α το πούμε έτσι μίνιμαξ διαπραγμάτευση ε? στα όρια που επιτρέπει ο σχετισμό των δυνάμεων, η αντιθέσει των μεγάλων δυνάμεων, η πολυπλοκότητα τη εποχή μα, η πολυπλοκότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει περιθώρια, αλλά έχει μακρά διάρκεια αυτό. Θέλει υπομονή. Δηλαδή, όχι έτσι, αυτά, τα, αυτά δεν ισχύουν ε, στο σημερινό κόσμο, δεν ξέρω να καταλάβει. Το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι αυτό που έλεγα όταν ήμουν νέο. Πρέπει και εσύ τώρα να το καταλάβει. Έγραψα όλα τα βιβλία που έγραφα τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση δικτατορία. Ξεκινούσαν από ένα επίγραμμα. Είπα και ελάλισσα, Αμαρτία Νουκέχο, την ευαγγελική ρίση του, που χρησιμοποίησε ο Καρλ Μάξ για να προειδοποιήσει τους τους σοσιαλιστές, του κομμουνιστέ, του σοσιαλιστέ του μέλλοντο να μην καταληφθούν από την κρατικίστικη δυσυδαιμονία. Κρατικισμό σήμερα, αν απλωθεί φλά είναι καταστροφή τη Ελλάδα. Και το δεύτερο, εντάξει, η αναδιανομή του έναντα του στοχού, όλα αυτά σωστά είναι, ότι αυτά βοηθούν, όταν η κοινωνία πεινά, μετά δεν πρόλαβα να σου πω. Ακόμα και Δήμη, σήμερα εδώ, προχθές έκανα στον άλλο άξονα, Βρυλίσια, Νέα Ιωνιά, Άλλοι, μοναδεί τι διαφορέ, γιατί κάνω μια έρευνα ανθρωπογεωγραφία τη κρίση, ε? να θα πόσο διαφέρουν. Λοιπόν, αλλά το μεγάλο πρόβλημα, Αλέξιμο, είναι να πει εμεί οι αριστερά, θα διευρύνουμε την παραγωγική βάση τη χώρα. Την αναδιανομή όλοι την ξέρουν. Και θα την κάνει. Φτάνει να έχει αναπτυξιακό περιεχόμενο. Προχθέ ρε βήκε ο πρόεδρο, το μιλάνε εμένα. Ρε, εσύ θα σου μια ιστορία του γκούρα μετά. Απαιτεί από μένα ρε, καθήκη, λέω για κάποιον δημοσιογράφο. <coughs> να χτυπήσω την αριστερά που εγώ τη δημούρισα το συνασπισμό των ενιών. Μια την πρώτη φορά στην ιστορία τη που πάει να προσεγγίσει την εξουσία. Ενώ εσεί κάνετε τι σα από πίσω. Εμένα εφημερίδα δεν ποτέ τη δυνατότητα τελευταία. Πέντε χρόνια που βράζει κρίση να εκφράσω τι απόψει μου. Μέχετε απαγορεύσει. Γιατί. Ψάξτε γιατί. Αλλά βλέπω όποτε ανοίγω την εφημεριδά βλέπω να κάνουν παρέλαση όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε καθήκια. Θα σας πω μια ιστορία με τον Κούρα. Ρε, βάλανε τον Κούρα να σκοτώσει τον Οδυσσέα Αντρούτσο. Έστειλε ένα σημείο, μα θα τα βρήκα όλα αυτά, είναι συγκλονιστικά. Είναι μέσα στην Άλεγκρα. Πούλα το λάδι πριν πέσει η τιμή που, όπω σα είπα χθε για τη σύνθλιψη των όρχων φάγανε yeah. τον Οδυσσέα Αυτό είχε τύψει, διότι ο Οδυσσέας ήταν ο προστάτη του. Ήταν ένα πούμε πνευματικό του. Και μετά. Στέλνει ένα γράμμα στο Μαυροκορδάτο και στον Κουντουριώτη και του λέει, με βάλατε στο χορό να φάω του φίλου μου και τώρα τα ξαναβρίχετε μαζί του. Δηλαδή τα ξαναβρήκανε τον κολογοτρόνι τον φυλακίσανε. Καταλαβαίνε πια είναι του αυτών άλλων? Τι να φτιάξει κανεί. Είναι Βημιχάνο, ο μόνο, σκοτωνόμαστε μεταξύ μα. Ακριβώ είναι ο λιμάνι. Έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Και είπε ο πρόεδρο των Βημηχάνων ο Φέστα, ο οποίο πήγε εκεί τον uh, Τζίπρα, mm -hmm. ενώ εγώ δεν πάω να τον δω, γιατί θα γράψουν όλοι αυτοί. Ξέρει τι. Δεν πήγε, να τον δω. Είπε ο πρόεδρο των Βημηχάνων ότι είχαμε μια επιχειρηματικότητα εύκολη. Εύκολη ζώνη επιχειρηματικότητα. Δηλαδή αρπακόλα. Και είπε και ο μεγαλύτερο Έλληνα τραπεζίτη, ο Μιχάλης ο Ωσάλα, είπε. Ότι χρειαζόμαστε μια νέα επιχειρηματική τάξη. Ο Σάλα πρέπει να πει ούτε αστική τάξη δεν είστε. Εγώ θα κάνω τη νέα σοβαρή παραγωγική επιχειρηματικότητα. Και γι' αυτό σου έβαλα πριν ένα που κάνει Μούζα που έγραψε το βιβλίο για του <συσχελίδι> Αρμανίτε. <συσχελί> με κατάλαβε τώρα τι σου λέω. Λοιπόν, <συσχελί> εγώ σα αγαπώ, μην ται που σα βρίζω, Γιατί Είστε καλά παιδιά και με γνώσει και με ικανότητε. Αλλά όχι τώρα να κάνετε. Τα νέα είναι δική μου εφημερίδα, Καθήκια. Δικιά μου εφημερίδα. Με τον καραπαναγιώτη, πάντα επερνένα να γράφω στα νέα που εσεί με έχετε μια λαϊκή προοδευτική εφημερίδα. Δεν ανοίγει που την κάνετε τον 58. Μάζε του 58. κάθε ένας από αυτού είναι αξιόλογο άνθρωπο. Όταν του βάλει όλου μαζί είναι τη καταστροφή. Είναι το μηδένι στο πηλίκον. Κάνετε ρε, τα νέα εφημερίδα τον 58, που είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη. Λοιπόν, Σταύρο, πάρε τα μέτρα σου για να βάλει βάλε, βάλε μια ανατελεία, μήνυμα δουλειά. Το λέω γιατί δέχομαι οι βριστικέ κατακλισμέ, τι οποίε θα συνεχίσω, έτσι. Λοιπόν, θα θα υπάρξει συνέχεια σε αυτά εδώ. Γιατί με μένα εγώ είμαι με πιο μετριοπαθής άνθρωπο άνθρωπος που υπάρχει. Αλλά αν περάσεις μια διαχωριστική γραμμή και θείξεις τη βαθύτερη μου αξιοπρέπεια έμπλεξες πολύ άσχημα μαζί μου. Κατάλαβες? Θα είμαστε εδώ τι Κυριακέ 10 με 11 το πρωί να τα λέμε. Εσεί δηλώνετε συμμετοχή στο 1940. Στέλνετε SMS, γράφετε 989, το όνομα τεπώνυμό σα για να δηλώσετε συμμετοχή. Είτε για τα τρία νέα βιβλία του Μίμη Ανδρουλάκη με τον τίτλο Αλέγκρα που σα προσφέρει, είτε για τα τρία βιβλία του Γιώργου Σαλεμή, Παράξενη Φτωχή Στρατιώτε για του Αρβανίτες Στο 1940 με SMS. Κατάλαβε λοιπόν. Σε μένα τα ξαναγυρίσετε, μόνο μη. <laughs> <laughs> <τυπέρα> Αυτέ τι κακιασμένε, τι ξυνισμένε <χω> εξυγχρονίστρι... εξυγχρονίστριε των νέων που δεν έχουν καμιά σχέση με την παράδοση των νέων, θα του κάνουν μετά μια συνταγή για να αγγλικά Μετά, <χω> μετά. <χω> λίγο, λίγο πριν <χω> το τέλο θα μα πει τη συνταγή. <χω> yeah. Θέλω να μα πει για τι γυναίκε τη χρονιά. Δημοσιεύτηκαν <χω> στο Financial <χω> Times. <σφαινίσον. χω> <τυπέρα> ναι, ναι. <χω> <χω> <χω> Και για το πρόσωπο τη εβδομάδα δεν μα πει. Το πρόσωπο τη εβδομάδα, γιατί το σκέφτομαι το σήμερα που με το λε, είναι ο Χόκινγκ. Ο μεγάλος φυσικός ο καθηγητής, τον είδες απαράλλητος τόσα χρόνια. Αυτό το φοβερό μυαλό. Σκέψε ότι από φοιτητή αυτό αυτός, τον χτύπησε αυτή η αρρώστια η φοβερή, που του είχαν πει θα ζήσει 5 5-6 χρόνια. Και πώς αντέδρασε στο φόβο του θανάτου. Ένα βιβλίο έγραψε τότε, το 1972, η θεωρία των πάντων, το θυμάσαι αυτό, με τις μαύρες Μ, πώς, Δηλαδή αντέδρασε τόσο δημιουργικά. δημιουργικά. Ε; Δηλαδή ότι υπάρχουν σημεία στο Σύμπανο που οι βαροί τόσο, τόσο ισχυρή που απορροφάει το φως δεν θα φύγει να φύγει ας πούμε. Αν και ο ίδιος απέδειξε ότι κάτι φεύγει και αυτή την ακτινοβολία την ονόμασαν ακτινοβολία Hawking. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν είμαι στη σχολή του, έτσι, δηλαδή, η σχέση βαρύτητα, ε, χώρου, χρόνου δεν ανήκω σε αυτό το ρεύμα, το φυσικό, αλλά τον θεωρώ μια εκπληκτική προσωπικότητα. Και ήταν και γυναικά, ρε παιδί μου, παράλλητο. Τώρα, χώρισε τρει γυναίκε, έχει κάνει παιδιά, να πούμε, είναι φοβερό, α πούμε. Αυτό, νομίζω, ότι είναι το πρόσωπο, ο οποίο είπε, ότι κινδυνεύαμε την τεχνητή εφία. Θα έρθει, δηλαδή, μια μέρα που τα κομπιούτερ μπορεί να μα καταστρέψουν τη ζωή, α πούμε. Με κατάλαβες, Να, να αποδεσμευτούν από κάθε έλεγχο. Και απ τις γυναίκες της χρονιάς... από τι γυναίκε τη χρονιά. Από τι γυναίκε, επειδή τι παρακολουθώ χρόνια, ε, βάλανε Μα 10 γυναίκε. Μία η οποία μου ζητάει Έχεις να δει άποψη. τι λέει η Αλέγκρα, γιατί έμαθε για, τους... <coughs> για τα γάλματα που έχω μέσα κλπ. Mm. Η Αμάλ Κλούνεϊ. Mm. Τη βάλανε μία από τι 10 γυναίκε τη χρονιά. Mm. Είναι η Άννα η Μποτίν, που είναι η μεγαλύτερη τραπεζίτσα τη Ευρώπη, κόρη του Εμίλιο Μποτίν. Η μεγαλύτερη τράπεζα τη Ευρώπη διευθύνεται δικτατορικά από μια γυναίκα. Την Άννα Μποτίνη, και συμπαθέστε Δικτάτορα 54 χρόνια. Δηλαδή, βγάλαν τραπεζίτε τώρα. Ή οι γυναίκε, ξέρω πάντων, και πολιτικά, ξέρει ποιου βγάλανε. Ποιες? Οι εγγλέζε για να εκδικηθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, έβγαλαν <χαι> τη Μαρί Λεπέν, διότι σου λέει: <χαι> Θα σα με την Ευρώπη αν μα ζητάτε να μα καπελώσετε το City, αν οι εγγλέζε τώρα έχουν μια κατάσταση Brexit που λέμε. Έτσι. Brexit. Αλλά είναι ντροπή να το λένε Έλληνε δημοσιογράφοι, bank run, να λένε για τι καταθέσει και να λένε και Brexit. Ντροπή, παιδιά, προσοχή. Προσοχή. Λοιπόν, να γυρίσουμε στου ακροατέ, γιατί ναι. θέλω να πω ότι έχει πάρα πολλά, <κυκλή> πολλά μηνύματα και συμμετοχέ για τα βιβλία τα οποία δίνει και προσφέρει σήμερα στου ακροατέ. Ε, Όμω, ένα ακροατή αναφέρεται στην οικογένεια Τζανετάκη και yeah. λέει ότι είσαι προσβλητικό με την αναφορά σου μέσα από το βιβλίο. Τι εννοεί. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο Τζανή Βρετανή ήταν και βασιλικό μεν, αλλά δημοκρατικό αξιωματικό αλλήμον προ Θεού. Όχι, ρε βέβαια. Ο Αμερικανός post ναι. ο Φιλέγγινα, ναι. είχε έρθει, είναι τρει μεγάλοι Φιλέγγινε. Ο Χάου, τι να σα πω τώρα, το Χ θα το διαβάσετε στην Αλέγκρα. Ο άνθρωπο αυτό ο γιατρό, όλη την περιουσία θυσίασε. Ήρθε το 21 εδώ πέρα. Φοβερά πράγματα έκανε. Μέχρι και παραγωγικό συνεταιρισμό στα 6 έκανε. Πήγε στην Κρήτη. Ξαναγύρισε φαντάσου 40 χρόνια μετά το 66, την επανάσταση του 66, και έφερε πάλι τρόφιμα ρουχισμού στους κριτικούς. Οι Αμερικάνοι αυτοί, ο Χάου, ο Μίλλερ και ο Ποστ. Ο Ποστ λοιπόν περιγράφει μια σκηνή, την έχει ζήσει και ο Μπάιρον αυτή, περιγράφει μια σκηνή που πάει στο μαραθωνίσι, είναι ένα νησί των Τζανετάκηδων και βλέπει ξαφνικά 2,5 χιλιόμετρα ανασκαφή. Βγάζανε αγάλματα, ε, αγία, χρυσά, κοσμήματα, ναι. τα πακετάρανε μέσα σε ε, κούτε, σε... Σε ας πούμε ξύλινες, ναι. με άχυρα, τα στέλναν στη Ζάκημα και από, από εκεί τα πουλάγανε σε όλη την αγορά. Δηλαδή τα πουλάγανε. Ο Τζανετάκης προ-προ-πάπους του, του Πρωθυπουργού. Τι φταίει ο Αμβέτς, ήταν το διεποχή εκείνη, ε. όπως ένας, με πήρε ένα σε ένας απόγονος του Βουτιέ. <laughs> ο Βουτιέ ήταν ένας ναυτάκι, το οποίο πήγε στη Μήλο και είδε ένα κεντρωτά, που πουλάει το άγαλμα της, της Αφροδίτης. Και με πήρε, έμαθε ότι αναφέρω το σόι του και λοιπά στην Αλέγκρα και μου ζήτησε πε, περισσότερα στοιχεία. Αγνοούσε παντελώ όλη την ιστορία τη οικογένεια. Το πώ τον καμένο που τρελάθηκε. Ο καμένο τρελάθηκε τώρα. Διότι <laughs> η ζέλα, η κόρη Ταρσίτσα με τον τρελόνι που υποβοήθησε τον βιβλίο είναι καμένο. Δηλαδή παντρεύει τον που σα είπα χθες, Και ο Τάχασε ο Δεν ξέρουμε αν είναι το ίδιο. Το ξα... το ίδιο είναι το ίδιο για το ίδιο. Ακριβώ το ίδιο. Ναι, Λοιπόν, το ξάφνιασμα της με από τη γενεαλογία, με παίρνει να πηγαστούν, με παίρνει το σκλαβό, η γκλέση οικογένεια, όλα αυτά, ξαφνικά ο κόσμο ανακαλύπτει τον εαυτό του. Θα δείτε στην πορεία, όταν θα φτάσει στον Κέρι, ότι η Ελίζαμπεθ, αυτή η του, είναι το κοριτσάκι από το Αγγίστρι, Αθηνέα, την καταγωγή από το Αγγίστρι, που πήρε ο Μίλλερ, ο φιλέλληνα, ο Μίλλερ το υιοθέτησε. Όπω το άλλο παιδάκι που υιοθέτησε το Μιλτιάδη, έγινε γερουσιαστή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε? Δηλαδή φοβερά πράγματα, α πούμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα μικρά τώρα, εγώ, τώρα. Για πλάκα τα πάω αυτά πριν. Ε, γράφουν τώρα μία εβδομάδα εναντίον μα, αλλά δεν με ενδιαφέρεται. Εγώ γελάω, α πούμε. Γιατί αύριο πάλι θα ξανάρθουν και θα μου λένε μήμη και έτσι κλπ. Κατάλαβε. Λοιπόν, Καλά, τέλος μην καταστρέψετε το Σαμάρα, ρε. Δώσε μας Είναι πρωθυπουργό. Είναι έλεο. Δώσε μα μια συνταγή για εμά τι γυναίκε σήμερα. Για τι ξυνισμένε. Όχι, να πούμε <laughs> το νέο. <χαι> δεν, θα κάνω... αφορον, δεν αφορούν τι ακροάτριε μα, σίγουρα. Αυτά δεν αφορούν, δεν αφορούν Όχι, τόσο πολύ. Γιατί ο Σταύρο ξέρει του δουλεύει αυτό. Θα μα πούνε και θα γυρίσουν και θα κλείσουμε λίγο την ώρα. Εγώ θα έκανα στι ακροάτριε μα τώρα θα γράψουν τα νέα αύριο ο διασκεδαστή ανδρουλάκη. Βάλει ένα κοπέλι που δεν με ξέρει καθόλου να με λέει διασκεδαστή αυγικό και κάτι τέτο τέτοιο. αντρέπετε ντρέπεται. το πρόσωπο. Σαν δεν τρέπεστε ρε. Σαν δεν ντρέπεστε ρε. Λοιπόν, αλλά εγώ θα του κάνω καλτσούνια. Ε, ο διασχεδαστικό, δηλαδή θα πούνε αύριο ο γραφικό, Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα, ρε. Εσείς δεν έχετε ψυχή, ρε. Είστε αρουραίοι του εξυγχρονισμού, να πούμε. Λοιπόν, στο καλτσούνι μέσα, ναι. μαζί με τη Μιζίθρα, κομπάνει σε λίγο πικραμίγδαλο. Τα οι γκρεμί στα χωριά μα βγάζουν μόνο πικραμίγδαλο. Δεν προλαβαίνουν να γλυκάθουνε. Και βγάζει ένα λεπτό άρωμα, το, το πικραμίγδαλο. Να σου πωρε ένα άλλο φα που έκανα προθέσει στου ανέργου που κάνουν. Πάω και μαγειρεύω εκεί στο... Αλλά δεν πρέπει να τα λέμε. Δηλαδή, <Σι'> μου λέει, μα, λέει ένα παπά μου, λέει, έδαρε, μην με δω μα δουλεύουν. Δηλαδή, δηλα, μόνο κάστανα μα τι Για το τραπέζι των φτωχών που πέγανε. Κάστανα, του λέω. Ρε, εσύ. Κάστανο, ξέρει τι φάει, μπορεί να κάνει το κάστανα. Μου λέει, τι. Έχει κρεμμύρια. Κρεμύρια. Ρε, τα κάστανα βρασμένα αφού τα βράζει πρώτα ξεχωριστά. Και εσώταρε για τα κρεμύρια ξεχωριστά. Και κάνε στιφάδο κάστανο. Λέει, τώρα με δουλεύει. Μου λέει, ο παπά. Ρε, κάνε ρε, και στιφάδο κάστανο. Γιατί σα τα λέω τώρα αυτά. Είναι η παράδοση, η κουλτούρα μα. Είναι η αγροτική παράδοση. Από τα Ω τώρα ο διευθυντή των νέων είναι καλό παιδί, α ναι. έχει ιστορικό όνομα. Και δεν, δεν τον αγαπώ και τον έχω προστατεύσει χωρί να το ξέρει αυτό από κακοτοπιέ. Διότι ο πατέρα του που τον λατρεύω, τον πατέρα του είναι και συγγενή του χαρή Και εγώ αυτά τα σέβομαι. Αλλά αυτοί δεν σέβονται τίποτα, αρε. Δεν έχουν ούτε ιερό, ούτε Είναι αυτά τα, τα αμοιβαδικά στοιχεία, να πούμε, που καταστρέψαν για το Σιμίτι, Αφι, αφιέρωσε σε όλου μα μια μαντινάδα. Ό,τι σου έρθει πρώτο. Έλα, έλα. Λέει, κάνει πω βλέπει δεξιά, ναι. μα αριστερά κοιτάζει. <laughs> να μην θαρρεί ο κάθε για ποια καρδιά στενάζει. <laughs> Πολύ ωραίο. Δηλαδή έλα. δεν λέμε ποτέ ακριβώ αυτό που θέλουμε, λέμε κάτι άλλο. Θέλω να μου πει τώρα τρία νούμερα <laughs> από το 1 έως το 45. Για να κληρώσουμε την Αλέγκρα. Και επί θα τα βρίσκουμε μαζί από τον υπολογιστή. Το 3, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το 3 το είναι 7. ο κύριο Νικόλαο Σαμπούτζογλου. Το 7. Ο κύριο Εμμανουήλ Κωνσταντουράκη. Κι άλλο ένα. 22. Το 22 είναι ο κύριο Φαρμακίδη Παναγιώτη. Όλο άντρε πέθανε σήμερα 3, στα λένε. Φυσικά και 22. Α, πάμε στους Αρβανίτες κρατώ. τώρα. Πάμε και στου Αρβανίτες. Άλλα τρία νούμερα θα μου πει. Από το 1 λοιπόν, στο 45 9, τώρα δεν θα μου πει τα ίδια βέβαια. 30. Ο κύριο Δημήτρη Μιχαλακάκο. Ναι. Ο ένα. Το 30. Αμέσω, αμέσω εδώ, εδώ το 30 είναι. Ο Γιώργο Αδαμόπουλο. Και άλλο ένα, παρακαλώ. Το 40. Και το 40. Ο κύριο Πόγκα Κώστα. Ρε, όλοι άντρε. Τζάμπα, έκανα το, τα καλυσούνια. <laughs> μια χαρά, μια χαρά. <laughs> λοιπόν, θα σα καλέσουμε <clears throat> και στο τηλέφωνο αύριο για να σα πούμε πού θα παραλάβετε τα Λιάνε. βιβλία σα. Να γράψω τα νέα, ότι είμαι γραφικό. <coughs> Εγώ ζηλεύω του δέντρου που στον κρεμό φυτρώνει. Που μόνο αέρα και πουλί μπορεί και του σημώνει. Άρα. Αυτή <coughs> την αφιερώνω. Σε αυτό που θα κάνω εγώ, Πρόεδρο. Θέλετε, δεν θέλετε. Και δεν έχει καμιά σχέση με τις μουμύε τη πολιτική ζωή που κάνετε αλλάξω από πριν μέχρι το βράδυ. Μήμη Ανδρουλάκη, κυρίε και κύριοι, την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου, στο Πολεμικό Μουσείο, η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου Αλέγκρα στι 7 το απόγευμα, μέρα ακοποσία παρακαλώ. Και κάθε Κυριακή έχουμε την τιμή και τη χαρά να είμαστε μαζί στον Α. 10 με 10 το πρωί, Μήμη Ανδρουλάκη, Γεια και χαρά, καλημέρα.